Τα λεφτά να πληρώσει. Ε, εντάξει, 5 ευρώ το βρείτε να το δώσω το Γιώργο για να μπει τώρα σε πολυατρία. Όποιος ανοιχόντα. βλέπει τον Σαμαρά κάνει το σταυρό του λίπου βρέθηκε αυτός ο άνθρωπος που φτιάξει Ελλάδα That's και εδώ τη μέρα βρίζει και κρινιάζει. Δεν θα βρει τα λεφτά να πληρώσει. Αξανά, πέντε ευρώ το βρείτε, να το δώσω προγελάνουμε να μπει όσα πολύ εδρία. Αυτή η μιζέρια στην ελληνική κοινωνία για ένα 5 ευρώ τώρα. Τέσσερι-πέντε μέρες να σχολιάμαστε που θα βρει ο άνεργο για να μπει μέσα να εξεταστεί. Θα το βρει ο άνεργο. Θα έχει το πρόβλημα της υγείας του τώρα, θα σκέφτεται και το 5 πεντάερο και ανασφάλιστο να το βρει. Δεν είναι και πολύ άνεργοι 1,5 εκατομμύριο. Τα υπόλοιπα 8,5 εκατομμύρια έχουμε το 5 ευρώ άμα χρειαστεί να μπούμε μέσα να το δώσουμε, το κολύσουμε στο κούτελο του γιατρού. Και να κάνει την απαραίτητη εξέταση. Αυτά τα έλεγε προχτές στην πορεία. Το πήρε και το 5 ευρώ πίσω. Το πάει τώρα μετά από ένα εξάμεινο. Δεν έχει σημασία. Έχει σημασία η αντίληψη όλων αυτών που διοικούν τη χώρα και πώ σκέφτονται για τον άνεργο. Διότι μπορεί να έχει ο άνεργο ένα ευρώ, Αλλά όταν αρρωσταίνει, δεν χρειάζεσαι μόνο ένα 5 ευρώ, χρειάζεσαι πάρα πολλά. Επίση, ένα άλλο θέμα είναι όταν αναγκαστείς να μπει σε όλα αυτά τα ιδρύματα για θέματα υγεία ότι είναι ενοχλητικό κάθε σου βήμα να στοιχίζει και πέντε ευρώ και ένα ευρώ αργότερα στο φαρμακείο η συνταγή ή οπουδήποτε αλλού γιατί κάποτε όλα αυτά ήταν δωρεάν και στην Ευρώπη και την Ανατολική εννοείται και στη Δυτική γιατί αν κάποιο ωφελήθηκε από την Ανατολική Ευρώπη είναι η Δυτική Ευρώπη για πολλέ δεκαετίε, όλα αυτά ήταν δωρεάν και δεν τολμούσε να σκεφτεί κανεί ότι θα βάλει έστω και ένα ευρώ ή πέντε ευρώ που το θεωρούμε τώρα ένα πάρα πολύ μικρό Πόσο, για άνεργο όμω, για άνεργο. Τότε δεν υπήρχε και πολλή ανεργία. Στι από εκεί χώρε δεν υπήρχε και καθόλου ανεργία. Τώρα όλα αυτά δεν υπάρχουν και είναι αυτονόητο δεδομένο ότι ναι και 5 και 10 και 20 ευρώ και μπορεί να πεθάνει και κάποιο έξω από το κτίριο πριν προλάβει καν να μπει στο παιδί. Όπω λέγεται με έψιλον το νέο σύστημα που ξεκινάει εντό ολίγων ημερών. Ο Άδωνη λοιπόν μιλάει για τον ανασφάλιστο που πλέον θα μπορεί να πηγαίνει σε αυτά. Αλλά θα πρέπει να δίνει το κάτι τη του, αν όχι τώρα, λόγω ευρωεκλογών, κάποια στιγμή στο άμεσο μέλλον. Στο νέο σήμα που φτιάξαμε ναι. στο παιδί, θα δίνουμε πρόσβαση με του ίδιου όρου και στου ασφαλισμένου και στου ανασφάλιστου. Μπράβο! Yeah. Δηλαδή, στα πολυατρία που θα ανοίξουν σε πρώτη φάση σε 25 μέρε, και μετά στα που θα φτιάχνουμε τα αστικού τύπου κέντρο υγεία μετά από το πρώτο εξάμεινο, θα γίνει νέο χωροταξικό σχεδιασμό, ναι. θα μπορεί να πηγαίνει και ο ανασφάλιστο. Όλοι θα δίνουν ένα 5 ευρώ όπω γίνεται στα κέντρα Ο άνεργος δεν θα βρει τα λεφτά να πληρώσει. Εντάξει 5 ευρώ το βρήκα να το δώσω για να μπει στο πολυατρίο τώρα. τώρα μία, Γιατί ναι, δηλαδή, δηλαδή τον άνεργο τώρα, αφού παίρνει ένα ευρώ από κάθε συνταγή. Έτσι. στο ο απορία δεν πληρώνει το 5 ευρώ. Ο έχουν βιβλιάριο απορία δεν δίνει το 5 ευρώ. Δηλαδή, ο με την κάρτα δεν μπορεί να καλά. Να κάνει καλά το να κάνει ένα Πρέπει όπου να, πάμε και στο κάνει. εξωτερικό, Όποιο βλέπει αυτό. το Σαμαρά κάνει τον σταυρό του, λέει που βλέπει αυτός ο άμπλης και φτιάξει yeah. την Ελλάδα yeah. και εδώ τη μέρα βρίζει την πρινιάζει. Λοιπόν, ε... και ο ανασφάλιστος λοιπόν, με τους ίδιους όρου, όπως όλοι, θα μπορεί να μπαίνει στο πολυατρείο, να του κάνουν εξέταση, να του κάνουν εμβόλιο και όλα şey, τα υπόλοιπα. Τυχερός ο θα μπορεί να μπαίνει. Θεωρείται αυτό η είδηση και το ανακοινώνει και ο υπουργό με τη χαρά που έχει ένα Υπουργό. να ανακοινώνει κάτι ότι ο ανασφάλιστος κοίνεται πάρα πολύ αυτή στην Ελλάδα και θα γίνονται και περισσότεροι από ό,τι φαίνεται. Παρά το ότι έχει έρθει η ανάπτυξη, οι ανασφάλιστοι παραμένουν. Και οι ανασφαλεί ακόμη περισσότερο. Αλλά για του ανασφάλιστου είναι το θέμα ότι επιτέλου θα μπορούν να μπαίνουν στα πρωτοβάθμια. Όντω δεν υπήρχε πριν. Έχουν περάσει έξι χρόνια χωρί να μπαίνουν οι ανασφάλιστοι. Τώρα θα μπαίνουν οι ανασφάλιστοι. Θα πηγαίνουν, θα δίνουν το πεντάευρο, θα το βρουν αλίμονο και μετά θα πρέπει να πάει στο φαρμακείο. Θα πρέπει να πάει ο ανασφάλιστο για να πάρει τα φάρμακα. Θυμίζουμε ότι στι περισσότερε των περιπτώσεων τα φάρμακα περισσότερο από την επίσκεψη σε έναν γιατρό, σε έναν γιατρό έξω. Ας ακούσουμε τη συνέχεια της συζητήσεως μεταξύ του Άδων και του Αυτιάμ για το τι ακριβώς θα κάνει ο ανασφάλιστος αφού βγει από την πρωτοβάθμια υγεία. Το μόνο που δεν θα έχει ο ανασφάλιστο θα είναι η φαρμακευτική το... του κάλυψη. Μπράβο. Yeah. Δηλαδή θα του γράφει μόνο ο γιατρός του παιδί το η συνταγή αλλά θα μπορεί να του δίνει το σύσμα δωρεάν τα φάρμακα. Αλλά θα αυτό πληρώνει και 5 ευρώ συμμετοχή... στο πολυατρίο και τα φάρμακα. Αυτό είναι. Σήμερα ο Ανασφάλιστο δεν έχει το βάθμιο, μου, Τώρα, το λέμε, θα θα κάλυψη πίσω, το βάθμο για ξέρω. καθόλου. Τώρα λέμε στον Άγιο να πει: Ότι δεν με ανεπίπτει σωστά. Woods, over, so, oh. Το μόνο που δεν θα έχει ο Ανασφάλιστο θα είναι η φαρμακευτική το. του κάλυψη. Yeah. Μπράβο! Yeah. Ωραία, όπως το λέει πολύ καλά ο Υπουργό, θα πηγαίνει στο παιδί, θα δίνει το πεντάευρο, εντάξει θα το βρει. Αν όχι τώρα, κάποια στιγμή θα το δίνει σίγουρα. Θα πηγαίνει, θα του γράφει ο γιατρός στη συνταγή και θα παίρνει μετά τη συνταγή χαρούμενο ανασφάλιστο και θα την κοιτάει. Διότι δεν καλύπτεται φαρμακευτική δαπάνη τόσο. Απλά τα συζητάμε αυτά το 2014. Που έχει περάσει ένα μεσαίωνα πολλά χρόνια πριν, που έχουν περάσει κάποιε δύσκολε δεκαετίε, ήρθε μετά τρει-τέσσερι δεκαετίε που ήταν αυτονόητο ότι όλα αυτά θα είναι δωρεάν στο κοινωνικό κράτο τη Ευρώπη και τη Δυτική και τη Ανατολική, λόγω του ανταγωνισμού των δύο συστημάτων. Και τώρα έχουν έρθει, έχουν ανατραπεί όλα από μηδενική βάση και συζητάμε ότι ναι, δεν θα μπαίνει, που δεν έμπαινε, αλλά δεν θα παίρνει φάρμακα. Τόσο απλά και λέγεται αυτό, στο λόγο υπάρχει, ακούγεται. Και πολλοί φαντάζομαι από εσά που το ακούτε, το και δεδομένο Θα ακούσουμε μετά τον Υπουργό να επιχειρηματολογεί επί αυτού. Ότι δεν μπορεί όλοι να παίρνουν δωρεάν, γιατί τι το κάναμε εδώ. Στο Πέρθ τη Αυστραλία, ο Κώστα και η Βάσου είναι ακροατέ. Είναι λέει η πιο απομονωμένη μεγαλούπολη του κόσμου. Ο πομπό σα, προφανώ λέγει αυτά που λέγαμε και χθε, πιάνει 600 χιλιόμετρα πιο ανατολικά, κυριολεκτικά στη μέση του πουθενά, στην έρημο, σε μια μικρή πόλη, μεγαλύτερη στην επαρχιακή δυτική Αυστραλία, 30.000 κατοίκων και λέγεται Καλγκούρλι. Κουράγιο λέει από εκεί, ευχαριστούμε να συνεχίσετε την προσπάθεια που κάνετε μήπω και αλλάξει κάτι, δεν υπάρχει περίπτωση, να αλλάξει κάτι. Εμείς συνεχίζουμε την προσπάθεια, μπορεί να μας ευνηδιάσει η αλλαγή και αυτό θα είναι πολύ ευχάριστο και για εμάς, φαντάζομαι και για του υπόλοιπου. Ο Κώστας και οι Βάσο, Έλληνε που βρίσκονται τόσο μακριά. Ακολουθεί ο υποψήφιος δήμαρχος, ήταν και εδώ πριν, καθόταν λίγο παραδίπλα με τον Χατζη Νικόλαου. Του είχε το Σπιλιοτόπουλο και τον Σακελαρίδη το πρώτο debate και διαδικτυακά και με εικόνα και με ήχο βεβαίω μέσω του Real. Ε, ο Σπιλιοτόπουλο αυτό που θα ακούσουμε τώρα το έχει πει σε προηγούμενη εκπομπή, τι προηγούμενε μέρε. Να καταλάβουμε πόσο αποφασισμένο και σκληρό είναι ο νέο ίσω δήμαρχο. Εμένα η ουδετερότητα δεν με καλύπτει. Ξέρετε ότι εγώ παίρνω θέσει και παίρνω θέσει με γονεί. Μπράβο! Μπράβο! Mm -hmm. Και πολλέ φορέ χτυπάω και το χέρι μου εκεί που χρειάζεται. Και πάω και το χέρι μου εκεί που χρειάζεται. Κι η ουδετερότητα δεν με καλύπτει. Ξέρετε ότι εγώ παίρνω θέσεις και παίρνω θέσεις με γονείε. Μπράβο! Διαφωνεί κανεί. Δεν θυμόμαστε του Πιλιατόπουλου σε όλα αυτά τα θέματα τα τελευταία χρόνια. Μόνο γονείε έχει. Ο λόγος του ποτέ δεν έχει στρογγυλέψει. Πάντα παίρνει θέσει στα φλέγοντα θέματα. Δεν θυμόσαστε για το μνημόνιο της σκληρές θέσει, με γωνίες και είχε πάρει τότε που είχε πρέπει να προσαρμοζόμαστε και να πουλάμε σπίτια γιατί όλοι λέει πουλάνε σπίτια, πουλάνε αυτοκίνητα γιατί είναι μια προσαρμογή αυτό Αυτό δεν είναι γωνία Αν δεν είναι αυτό γωνία τότε τι είναι γωνία και αν θυμόμαστε κάτι από τον Άρη Σπιλιωτόπουλου είναι πολύ αιχμηρός λόγος του και χτυπάει και το χέρι συνέχεια στο τραπέζι Στι 12 και 20, σε ταξί από τη Νέα Σμύρνη προ το Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, ένα νέο στρατεύσιμο ξέχασε πορτοφόλι και ταυτότητα, στρατιωτική ταυτότητα. Ο οδηγό άκουγε ρεαλ. Άμα τα βρείτε, πάρτε εδώ τηλέφωνο, έχουμε την κυρία, τη μητέρα του που πήρε και ήταν πολύ στεναχωρημένη. 12 και 20, από τη Νέα Σμύρνη προ το Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών. Εσύ τώρα, τα ρήφα που ακού. Ε, κάνε κάτι γιατί τα θέλει ο άνθρωπος στα χαρτιά πάρε εδώ στο 211 να σε συνδέσουμε με τη μητέρα και τον αφηρημένο νέο που ξέχασε τα βασικά του και θα έχει προβλήματα και στην υπηρεσία το πρωί της Κυριακής ο Γιώργος Αυτιάς από ξημέρωτα κάνει εκπομπή είχε βάλει και ένα νησιώτικο εκεί του Παρίου του Γιάννη του Παρίου για να φτιάξουμε ατμόσφαιρα με τη μαύρη νύχτα Ταυτόχρονα όμω, η Πάρο δεν έχει γιατρό. Μια λεπτομέρεια στο Εθνικό Σύστημα Υγεία, ένα από τα πιο τουριστικά νησιά των κυκλάδων, δεν έχει γιατρό. Τι να τον κάνει τον γιατρό, Πολυτέλειε είναι όλα αυτά και περιτά εδώ που τα λέμε. Γιατί, αν είναι να έρθει η ώρα, θα έρθει είτε είσαι στην Πάρο είτε οπουδήποτε αλλού. Είχε βάλει λοιπόν τον Πάριο και προσπάθησε να κάνει με πολλή επιτυχία το κατάφερο Γιώργο Σαφτιά μια σύζευξη τέχνη. Και μαχητική δημοσιογραφία πάμε για τον Άβωνη. Θα πάρουμε τη βάρκα να βρούμε γιατρό, παιδίατρο για του Βαριανού. Ολόκληρο νησί χωρί γιατρό. Καλημέρα, Γιάννη. Κάττο μορόπο. Τα πάνα Θα να βρω τον Άβωνη. Να βρω και παθολόγο. Να βρω και ό,τι ρολίντο λόγο. Έλα. Να βρω και παθολόγο, να βρω καρδιολόγο. Έλα ρε Γιάννη, στείλτε γιατρό στην πάρω, γιατί θα γίνουμε από δύο γοριά γοριάτες. Αυτό ακριβώς, ωραία τραγουδάει, το όχι, το όχι και αυτό, δεν θα ήταν άσχημο, μια καριέρα στο The Voice κάπου αλλού. Τόσα reality, τόσα βήματα δημόσια υπάρχουν για όλα αυτά τα χαμένα ταλέντα, γιατί με τη δημοσιογραφία δεν βγάζεις άκρη, όπως έχετε. Καταλάβει από όλου αυτού που σα περιτριγυρίζουν. Ε, να έρθουμε στα τη γιατί είπαμε, θα μπαίνει μέσω ανασφάλιστο, που είναι και πάρα πολύ αυτοί, θα του γράφει με χαρά ο γιατρό, και όταν θα κοιτάει τη συνταγή, θα έχει να την κάνει, μπορεί να τη χρησιμοποιήσει, γιατί από χαρτί, αν είναι κάτι, μπορεί να το χρησιμοποιήσει σε διάφορε χρήσει, πάει ο νου σα. Υπάρχει το ενδεχόμενο κάτι να γίνει, όλοι αυτοί να μην αντιμετωπίζονται έτσι, δηλαδή κάποιο που είναι άνεργο, που είναι ανασφάλιστο, που είναι έτσι κι αλλιώ στο περιθώριο η πηγαίνει προ το περιθώριο, περιθώριο τη κοινωνία στα θέματα υγείας, να μην νιώθει έτσι, να μην τον πετάνε σε ένα ράντζο, σε ένα σκουπίδι, σαν σκουπίδι ή στα σκουπίδια, να μπαίνει μέσα, να έχει όλη την παροχή που πρέπει, γιατί είμαστε το 2014 και όποιο αρρωστήσει, έλεγε παλιά, μια Κινέζικη παροιμία, έχει και τα φάρμακα και την υγεία, γιατί αυτό είναι το πρωτεύον. Υπάρχει πιθανότητα όλα αυτά να ισχύσουν, ερωτήθηκε ο Άδωνη. Μπορεί να υπάρξουν και ισοδηματικά κ Για το στο πέντε ευρώ. Ναι, στο... στην πρωτοβάθμια περίθαλψη. Τι να σα πω τώρα, να πηγαίνει στο κέντρο για τη φορολογική σου δήλωση για να μην πληρώνει το 5 ευρώ. Δεν ξέρω. Για κάποιε οικογένειε είναι ένα ποσό. Ε, είναι αυτά Θέλω τα 5 ευρώ είναι το γάλα το ποσό. Η, η βασική της μεταβολή του συστήματο είναι ότι ανοίγει την είσοδό του σε όλου του ανασφάλιστου. Δηλαδή, αν βάλει στο με κάτι, τι θα πει. Ότι θα έρθει ο ανασφάλιστο και θα κόψει την είσοδο, να μην πει. Αφού του δίνεις είσοδο. Εισοδημακτικά είσαι... είσαι... είσαι... είσαι... κριτήρια ότι ώστε να μην πληρώνω το 5 ευρώ πάνε αμά... ο συνταξιούχος. Αν να τα δώσεις όλα όλους δωρεάν τότε να καταργείς ασφαλιστικές φορές. Δεν υπάρχει λόγο να υπάρχουν. Ε. Γιατί να πληρώνουν όλες ασφαλιστικές φορές. Για πείτε μου ένα λόγο. Όποιο βλέπει το Σαμαράκι, κάνει το Σταυρότσιλ που βρέθηκε. Άμφωνα φτιάξει την Ελλάδα, και όλη τη μέρα βρίζει την κρυμνιά oh, you know so oh, you know so Άμα πάνω τα δώσει όλα σε όλου δωρεάν, τότε να καταργεί ασφαλιστικέ φορέ. Δεν υπάρχει λόγο να υπάρχουν. Ε. Γιατί να πλέουν άλλε ασφαλιστικέ φορέ, Για πείτε μου ένα λόγο. Επειδή θέλει να είναι μέτοχος στο ασφαλιστικό ταμείο, όπω μα είπε προηγουμένω. Γι' αυτό θέλουμε να πληρώνουμε τι ασφαλιστικέ εισφορέ. Δεν τα καταργήσουμε όλα, δεν μπορεί να είναι δωρεάν όλα. Αυτό έγινε κάποια στιγμή στην ιστορία τη ανθρωπότητα. Τελείωσαν αυτά. Από το 89 και μετά ξυλώνονται ένα-ένα με πολύ μεγάλη αποτυχία, όπω βλέπετε. Και δείτε τι ακριβώ συμβαίνει στην Ουκρανία και αλλά και στι άλλε χώρε στα κοινωνικά θέματα. Όχι μόνο τη Ανατολή και τη Δύση, γιατί η Γαλλία έχει σύστημα και η Αγγλία έχει σύστημα και η Σουηδία πάνω είχε ωραίο κοινωνικό σύστημα. Αλλά πώ σιγά-σιγά βγαίνουν ένα-ένα και μένουν όλοι μόνοι με την ασφαλιστική ιδιωτική εταιρεία και με μια τεράστια ανασφάλεια από πάνω, ενώ τα ασφαλιστικά προϊόντα με τι διαφημίσει του είναι και πιο πλούσια και πιο πλήρη. Αλλά κατά τα άλλα, ενώ πληρώνει και τα χρήσω, πληρώνει, νιώθει όλο και πιο ανασφαλή. Είναι αυτή μια ωραία αντίφαση που τη ζούμε καθημερινά και εδώ στη χώρα μα. Πήγε αυτό ο γιατρό. Σήμερα είμαστε λίγο του ιατρικού. Ο Ντέμι Ρούσο δεν ξέρω πώ κολλάει, αλλά νομίζω τον κάνουμε και αυτόν δεκτό. Ε, πήγε, είναι ένας γιατρός πάνω στη Θεσσαλονίκη ο φασίστας γιατρός που είχε βάλει μια ταμπέλα που έλεγε όχι Εβραίοι εδώ και μάλιστα το έχει γράψει και στα γερμανικά ε, και συνελήφθηνε μέλος της Χρυσής Αυγής, είχε φωτογραφίες του Χίτλερ ε, κάτι βεγγαλικά κάτι έτσι στιλέτα ρόπαλα τι ήταν αυτά σημαίνες τη χρυσή αυγή. Τα γνωστά που έχει κάθε σοβαρός Χρυσαυγήτης στο σπίτι του τον συνέλαβαν το ρέο είναι τη δήλωση αδερφί του εκεί της προηγούμενες μέρες όταν συνέβη το γεγονός ότι θα ακούσουμε ακριβώς τη δήλωση ότι δεν πάει είναι την ανασαπλόχρησα βγίδης δεν είναι και ফ্যাসίστας είναι ενεργό μέλος της κρίσης αυγής βέβαια όχι από τα φασιστικά μέλη της κρίσης αυγής ένας άνθρωπος ο οποίος ξεκινήωσε από τη μηχανιάνα για να πάει να δει δինαναστηνήσω τον Πελόκι πους ο οποίος δεν θα τον πλήρωνε ε δεν νομίζω ότι έκανε διακρίση όχι βέβαια δεν έκανε διακρίση ο αυτά Την πρώτη μέρα τα είπε η αδερφή του, γιατί χτε παραδέχτηκε ο ίδιο, σε το ίδιο βάλει την ταμπέλα. Ε, δεν είναι από τα φασιστικά μέλη, είναι από τα άλλα τα καλά μέλη, γιατί υπάρχουν και καλά μέλη στη Χρυσή Αυγή και τα κακά μέλη. Αυτό ήταν από τα καλά. Καλά που το είπε, το ακούσαμε, το κρατάμε και αυτό. Καλά νέα για το κουκουέ, έχω να σα πω. Εδώ τώρα θα σα πω από που έρχονται, πολύ μακριά όμω. Ε, αποτελέσματα εκλογών για αντιπροσώπους για το 21ο Συνέδριο τη Ομοσπονδία Ελληνικών Συλλόγων και Κοινότητων Σουηδία. Να τα καλά νέα, όσο πιο μακριά τόσο καλύτερα. Σήμερα λέει έγιναν εκλογέ για αντιπροσώπους στο 21ο Συνέδριο τη Ομοσπονδία Ελληνικών. Είναι μήνυμα αυτό, μα το στέλνουν. Ε? Ελληνικών Συλλόγων και Κοινότητων Σουηδία στην ελληνική κοινότητα Στοκχόλμη. Την καθαρή, φαντάζομαι, γιατί την άλλη μισή δεν είχε προλάβει ο Γιώργο. Η συμμετοχή ήταν μικρότερη από την προηγούμενη φορά. Τα αποτελέσματα έχουν ω εξή. Έχει μια, ένα ενδιαφέρον αυτό γιατί ο Ελληνισμό έξω κάνει ό,τι μπορεί. Ψήφισαν 57. Άκυρα 2. Λευκά 1. Έγκυρα 54. Ασύμ. Έχουν και παρατάξει. Αγωνιστική συσπήρωση μεταναστών. Στηρίζεται από το Κουκουέ. μου Λέει εδώ ο Αναστάσιο Ζήκα που τα στέλνει. 30 ψήφου και 2 αντιπροσώπου. ΕΑΣ. Ενιαίο ανεξάρτητο συνδυασμό στηρίζεται από ΣΥΡΙΖΑ. 24 ψήφους και έναν αντιπρόσωπο δεν έχει άλλε παρατάξεις, εκεί τελειώνουν. Α, τι γίνεται στη Σουηδία. Ούτε ένας δεξιός και καλά ούτε ένας πασόκος. Εκτό αν ήταν στην αποχή γιατί νομίζω 50% αν βλέπω καλά τα νούμερα ήταν η αποχή. Αυτά λοιπόν από τη Σουηδία έρχεται, αλλάζει το κλίμα, ξεκινάνε τα ρεύματα από πάνω Άρχονται, Κάποια στιγμή θα διανύσουν τα χιλιάδες χιλιόμετρα, θα φτάσουν και εδώ. Στο Νότο για την ανατροπή, την κομμουνιστική εννοείται. Αλλά το παρόν ανατρέπουμε τα πράγματα στο συνέδριο εκεί τη Ομοσπονδία Ελληνικών Συλλόγων και Κοινοτήτων Σουηδία. Μεγάλη πληγή για τον Γιώργο αυτό. Εδώ είναι η Ελληνοφρένια πάντω, όπω κάθε μεσημέρι, 211 208 200 το είπαμε και πριν, το τηλέφωνο. Μέλη μπορείτε να στείλετε στη διεύθυνση του τουντιοπαπάκυριαλεφm.gr και SMS στα γράψετε εταιρεία. Ελκενό μήνυμά σα και αποστολή στο 54 100. Η κατερίνα Βουτσάρη θυμίζει τον ήχο. Και με επιτεύγματα που δεν τα έχει καταφέρει η Ελλάδα 200 χρόνια πριν, θα πάμε στι πρώτε διαφημίσει. Εγώ δεν είμαι σαν του άλλου. Δεν είσαι δύο χρόνια. Δεν είσαι, δεν είσαι δύο χρόνια. Ήταν πάρα πολύ δύσκολε μεταβολέ πριν τα δεν που δύο κάνει. χρόνια. Αυτή η κυβέρνηση, δεν τα χρόνια. Χρόνια. Αυτή η κυβέρνηση από τα δύο χρόνια έχει κάνει περισσότερα από όσα έγιναν πριν από τα από τα δύο χρόνια, πες. έχει κάνει περισσότερα απ' τα προηγούμενα Αυτό... 200. Αυτό... Το πες, α, μέχρι εκείνη με... μπορούσαμε, μπορούσαμε. μπορούσαμε να κάνουμε. Όχι μέχρι δεν μπορούσαμε, έχουμε κάνετε κάνετε... κάνει περισσότερα απ' τα προηγούμενα α, 200. Α, μπράβο! Yeah. Α, Πέρα, Όπου πάμε στο εξωτερικό, πολύ όποιος πολύ βλέπει τον Σαμαρά κάνει τον σταυρό του που βλέπει αυτός ο άνθρωπος που φτιάξει στην Ελλάδα Άξι. και εδώ τη μέρα βρίζετε και κρινιάζετε. Όποιος βλέπει το Σαμαρά κάνει το σταυρό Αχίμε ρε, μα τι να κάνω το σταυρό το Δεν θέλω να μου μιλάτε να κάνω Αν from a melody move, sweet as a a όλα όλου δωρεάν, αυτό η καταργής σας فلسτικές δεν υπάρχει λόγο να υπάρχουν. Γιατί να πληρούν μόνο υπάρχει να Όποιο έχει θα προχωράει παραπέρα στη ζωή. Όποιο δεν έχει δεν αξίζει να ζει. Είναι τόσο απλό. Απομένει αυτή η διατύπωση. Κάποια στιγμή θα την ακούστηκε από επίσημα χείλη και θα εφαρμοστούν και τα δέοντα μετά για να τελειώνουμε. Στην Ουκρανία βλέπετε τι γίνεται. Στην Ευρώπη, πόσο γοητεύεται από του φασίστε τη Ουκρανία επίση το βλέπετε. Μα ήρθε ο νέο τροποποιημένο πια ύμνο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Όποιον είστε, σηκωθείτε όρθιοι. Καθίστε. Σύντομος ήταν. Καθίστε γιατί αρχίσει ο λαός. Λοιπόν, δεν μου λε τώρα εμείς τι θα κάνουμε. Θα λεγόμαστε ποταμής που ακολουθούμε αυτόν. Ακολουθείτε Σταύρο κι εσείς. Ε, βέβαια. Αν δεν ακολουθήσουμε Σταύρο δηλαδή, ποιον θα ακολουθήσει. Σωστό. Αν δεν κάνεις μια μαζί στη ζωή σου, τι θα έχει να λες. Γιατί κάναμε ρίγες μέχρι τώρα. Όταν ήμουν ανέος, τα έκανα όλα θα λέμε. Να σου πω κάτι. Ακολούθησα μέχρι το Στα Αυτό λέτε ακριβώ, λέμε, και αυτή είναι και η δήλωση του Τσίπρα, ότι θα αποφύγουμε τι μονομερεί ενέργειε, ακριβώ επειδή η λύση την οποία προτείνουμε είναι μια λύση αμοιβαία επωφελή και για τι δύο πλευρέ. Τι μαρκοί είναι αυτέ τώρα, δηλαδή. Έχετε ξεκινήσει από το πρωί με τον τράγκαν, τα έχετε το σταθμάκι, γιατί δεν βάζετε και λίγο παρακάτω. Αχ, η κολοπηλάλα του Σιριζένου, όλου σα έπιασε. Μάλιστα. Δεν σα άκουσα. Δώσ' μου τον Αλέξη, δίπλα είναι. Από Κουμουνδούρ με παίρνει, τηλέφωνο. Ναι. Κατευθείαν από Κουμουνδούρ. Να πάρει ξηρού καρπού από κάτω, έχει ωραίου. Τόλη, θέλω να πω κάτι στο Πρετεντέρη. Δηλαδή, ο Μπόμπολα που παίρνει απευθεία έργα δημόσια να απευθεία τον άνθρωπο. Όχι απευθεία, με διαγωνισμό μεταξύ διά... δικών του εταιριών. διαγωνισμό, Μωτέρα, με Μωτέρα. Μεταξύ δικών του εταιριών, σου απάντησα. Α, εγώ μπα περιπτώσει. Έτσι, τα χρεώνει τρει με 4 φορέ επάνω. Έχει ένα κανάλι για το οποίο δεν έχει άδεια. Δεν έχει πληρώσει αυτό το αγγελιώσιμο που λένε, έτσι. Αυτό δεν έχει πληρώσει. Ενώ έχει πληρώσει του υπαλλήλου, έχει πληρώσει τι παραγωγέ. <Συλίου> χρωστάνε λεφτά στου τοπιού από το 2010. Α, μπράβο, αυτό δηλαδή τι κάνει, δεν μα δουλεύει Δεν νομίζω. Για να... Δεν μα δουλεύει. Για μα δουλεύει. Με το αζημίωτο πάντα. Βλέπε διόδια. Αμπράβο, με το αζημίωτο. Mm. Για τον Άρη, το σφιλωτόπουλο, λέω, που λέει διαφωνούμε με τον Κασιδιάρη στην πολιτική προσέγγιση. Δηλαδή, στην π... προσέγγιση, <laughs> καλά το είπε, όχι στην ουσία. Στην πολιτική ε. προσέγγιση διαφωνούμε. Δηλαδή στα, στην πρακτική δεν συμφωνεί να εμπλακώνουν δηλαδή, οι χρυσαυγίτε. Να πει να σκοτώνουν τον κόσμο. Δεν συμφωνεί εκεί. Ναι, καλέ. Ο Άρη είναι βουλευτή στην κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία του Αντώνη του Σαμαρά. Θα διαφωνεί με τον Κασιδιάρη στην ουσία. Μόνο στην προσέγγιση. Ξυφίστε τον, για. Yeah. Δηλαδή, αυτή η αμετανόητη η οποία είναι αντιδραστική και, και είναι διώδια... Γιατί δε, δεν αντέχουν τάχα τη αυξήσει οι οποίε δεν υπάρχουν όμω οι αυξήσει. Παλά πόσο χρόνο είναι ο άλλο μέσα και δεν καταλαβαίνει την υπουργάρα, τη γλώσσα που μιλάει, τη μέγη στην κουργά που μιλάει την ανική αυτή τη γλώσσα. Δεν εννοούσε δεν υπάρχουν αυξήσει. Εννοούσε αυτό που λέμε δεν υπάρχουν αυτέ οι αυξήσει. Αυτό που λέμε δεν υπάρχει. Δηλαδή ότι ήταν αύξη που δεν υπάρχει. Λάμε... Αυτό. Αυτή, είναι, αυτή η αύξηση δεν υπάρχει. Αυτό εννοούσε άνθρωποι. Δεν υπάρχουν όμω οι αυξήσει. Ναι. Ναι. Παρακαλώ. Ε, Μπαλουρδό, ο με εμελιτζάνης είμαι. Πού είσαι? Λέγε ρε μαλαίκα τι θες. Πού είσαι ρε, γιατί δεν είσαι συνάθηνα άδερμης. Κουράστηκα. Γιατί? Είπα να αλλάξει κανένας. Ναι. αυτό Τόση συνάδελφια, έλεγες. Όμως... Αυτά βλέπουν όμως τα παιδιά από την πάντρα και μετά λένε ότι τους ρεζιλεύεις. Βρήκε περιοχή που να μην βρέχει και πέταξε καρδαετό χθε. Όχι, γιατί. Άλλοι, όμω, είναι από του χερού. Γιατί εγώ έβρεχε και κάθισα και διάβασα ένα βιβλίο. Ναι. Ο πρωταγωνιστή μου, λέγεται. Ενό οραματιστή καινούριο σοσιαλιστή. Σαν δεν τρέπεσαι, αυτή η σπέκουλα κατά συναδέλφων δεν θα περάσει. Κατά συναδέλφων, γιατί από σήμερα είμαστε όλοι πολιτικοί, φίλε. Είστε όλοι. Είμαστε όλοι πολιτικοί. Δεν άκουσε που στρατευόμαστε με το Σταύρο Θεωδωράκη. Όλε οι εκπομπέ ενωμένε. Όλε. Όλε. Όλε οι εκπομπέ μαζί με το Σταύρο. Και ο Βαγγελάτος? Εντάξει, όχι και όλες. Ο Βαγγελάτος δεν ξέρω αν θα έχει εκπομπή αύριο μεθαύριο. Ακούω διάφορα εκεί στο σκάι. Ναι. Ναι. Όσο θα έχει Από τότε που άρχισε να τους κατουράει ο κοτοπίδης, διώχνει εκπομπές, μάλλον. Μυρίζει κατρουλίλα και αρχίζουν να λακάνε. Mm. Ή δεν μάλλον δεν λακάνε, τους δύο ο άλλος. Περίμενα εκεί που έλεγε ο Σαθάκι ότι δεν θα κάνουμε μονομερέσει κινήσει ότι θα βάζετε το όχη του Σταυρίδη. Και όχι ενδιάμεσα το Μητροπάνο, την παρασκευή, αλλά δεν πειράζει. Τελικά δεν θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ μονομέρει κινήσει. Ο ΣΥΡΙΖΑ από ό,τι κατάλαβα, θα είναι πιο φανατικό με την Ευρώπη, τη Μέρκελ και από το Σαμαρά. Αυτό καταλαβαίνω. Άντε, το καλό και με την ίχη. Ήδη έχουν κρεμάσει να δει στο γραφείο του Αλέξη κάθρο του Σόιμπλε. <laughs> Ετοιμάζεται. Δεν είναι προβοκάτσια, το έχω δει. Να σου πω με γραβάτα ή με ζυμπάκο. Με καρότσι. Όπου so oh. πάμε κάνει... στο εξωτερικό, όποιο βλέπει αισθόντα. το Σαμαρά κάνει το Σταυρότσιλ που βρέχει σαν του άνθρωποι να φτιάξει την Ελλάδα. Και Έχει. εδώ τη μέρα βρει δεν κρυνιάζεται. Είμαστε γκρινιάριδε, το ξέρετε. Και για πιο γκρινιάριδε είναι οι κάτοικοι του Αγίου Δημητρίου, οι οποίοι με τον ΕΟΠΗ εκεί δεν έχουν συμβιβαστεί, όπω μου στέλνουν εδώ συνέχεια μηνύματα. Ο ΕΟΠΗ δεν έτσι φλίκει κανένα υπουργού Ανήκει σε όλου εμά. Καλούμε όλου όσου αντιστέκονται να έρθουν μαζί μα, να στηρίξουμε την επιλογή των κατοίκων, να μην παραδώσουμε τη δομή υγεία στην περιοχή μα. Είναι ο μοναδικό ΕΟΠΗ που δεν έχει παραδοθεί κάτοικο του. Αγίου Δημητρίου μου τα στέλνει αυτά. Και ένα άλλο κάτοικο, αλλά και μήνυμα που ήρθε από τη Γερμανία, από άλλον ακροατή. Λέει, σα ακούνε και μαγαζιά με πόρτες ανοιχτές, Μην έτσι τα ναζιστικά εμβατήρια και τα σχετικά και μας ξεφ... ξεφτιλίζετε. Περνάει ο απ' έξω, από μέσα δύσκολα. Λογικό μαγαζί είναι. Ρίξτε καμιά προειδοποίηση πιο πριν. Αν σας πούνε τίποτα για την έρικα που παίζουμε, θα τους πείτε τους στίχους του τραγουδιού του γερμανικού του ναζιστικού. Μιλάει για ένα λουλουδάκι, για μια κοπελίτσα που άφησε ο φαντάρο πίσω. Είναι ένα πολύ ερωτικό, Πολύ ειδική που τη βλέπουμε τώρα πιο εξελιγμένη στι μέρε μα. Δούτου Νερίτ, έγινε ένα ωραίο σκηνικό προχτέ. Κυκλοφορεί και στο YouTube ολόκληρο το βίντεο, είναι 16 λεπτά, δεν θα το ακούσουμε βέβαια. Στι καλύτερε στιγμέ είναι πρωινή εκπομπή με του συναδέλφου Πετούρ και Μποτώνη. Έχουν βγάλει έναν ανταποκριτή, ο, μάλλον έναν δημοσιογράφο. Δεν είναι ακριβώ ανταποκριτή, γιατί δεν έχει ανταποκριτέ αυτή τη στιγμή. Η Νερίτ από το Κίεβο, ο Νίκο Φραγκάκη, και μα λέει, μαθαίνουμε από τον συνάδελφο. Ότι τελικά δεν ήταν ναζιστικό χαιρετισμό αυτό που είδαμε όλοι του Πρωθυπουργού του Ουκρανού, αλλά τον αποτύπωσε η στιγμή. Έχει, Νίκο, μια τελευταία ερώτηση. Έχει σχολιαστεί ε, από τα μέσα ενημέρωση, από του πολίτε, γενικότερα ο του, ο ναζιστικό χαιρετισμό του Πρωθυπουργού. Ε, κοιτάξτε τώρα να δείτε. Αυτό. Είναι καταρχήν ναζιστικό. Είναι έτσι, γιατί η εικόνα που βλέπουμε εμεί εδώ είναι. Γιατί εμεί είμαστε χαιρε... και λίγο στην Ελλάδα, α πούμε. η εικόνα, εικόνα είναι, είναι χίλιε λέξει. Είμαστε, ξέρετε, είμαστε δημοσιογράφοι και ο Φακός κάποια στιγμή παίρνει μία εικόνα. Ο άνθρωπος εκείνη τη στιγμή, πιστεύω επειδή, κοιτάξτε τον κύριο Γιατσενιούκ, τον Αρθένη, τον γνωρίζω προσωπικά, τον έχω παρακολουθήσει και σαν Υπουργό Εξωτερικών εδώ στην Ουκρανία, φαίνεται, φαίνεται και νομίζω ότι είναι και η συμπεριφορά του μέχρι τώρα ήταν άψογη, είναι ένας μορφωμένος άνθρωπος, Έτσι σε πολύ καλό επίπεδο α, α, έχει διεξάγει όλη του την καριέρα σαν διπλωμάτης και σαν υπουργός εξωτερικών Άρα α, δεν σκετίζεται λέτε αυτή ε, η χειρονομία που έκανε αυτός ο χαιρετισμό με, με τα δικά του πιστεύω ή με την δική του πολιτική σταδιοδρομία και επιστημονική σταδιοδρομία Δεν δε, δε συνάγουν αυτά τα δύο yeah. και εξάλλου, σα λέω: Ξέρετε, τώρα πω είναι ο φακό. Μια στιγμή τον πήρε, που χαιρετούσε το πλήθο, έκανε στόπο ο σε εκείνο το σημείο που φαίνεται σαν να είναι χαιρετισμό mm. φασιστικό. Αλλά δεν, δεν, δεν συντρέχει τίποτα έτσι και ούτε έχει ακουστεί ούτε έχει ασχοληθεί κανένα ούτε τα media ούτε τα αραβικά yeah, σε πέρα πέρα γιατί τη... το θέμα αυτό. Οι στην Ελλάδα έχουν μια ευαισθησία. Είμαστε πολύ ευαίσθητοι σε αυτά τα θέματα Και ερμηνεύουμε κινήσεις τώρα σιγά Ποιος άλλος ηγέτης που είναι από κάτω 15 φωτογραφικές μηχανές Έχει αποτυπωθεί έτσι με αυτό το χαιρετισμό Έτυχε τώρα ο Έρμος εκεί στην Ουκρανία και το παρεξηγήσαμε. Καλά που το έβγαλε η Νερίτ γιατί να, αν ήταν φασίστας δεν θα είχε συναντηθεί και μαζί το Βενιζέλος να ξέρετε. Γιατί ο δικός μας ο Βενιζέλος που πήγε το Σαββατοκύριακο εκεί δεν θα μπορούσε να είχε συναντηθεί με ένα φασίστα να του είχε δώσει το χέρι. Άλλωστε Ευρωπαϊκή Ένωση με ένα φασίστα. Η Νερίτ η Δουτού, ακολουθεί πιστά την κυβερνητική πολιτική σε όλες τις εκδοχές Ακούστηκε επιτέλου και μια φορά ότι δεν είναι φασίστα αυτό, αλλά ήταν η αποτύπωση τη στιγμή. Η φωτογραφία και η κάμερα και εμεί οι δημοσιογράφοι ξέρουμε από την κάμερα, όταν λίγο αποτυπώνει μια συγκεκριμένη στιγμή. Κάτι που δεν το ξέρει ο υπόλοιπο κόσμο που δεν έχει βγάλει ποτέ φωτογραφία με κάμερα, με φωτογραφική κάμερα. Ευτυχώ στην άλλη γραμμή ήταν ο πρώην ανταποκριτή τη ΔΟΤΟΥ στη Μόσχα, ο Δημήτρης Λιάτρος, ο οποίο πια με τι ανακατασκευέ στην ΕΡΙΤ έχει μείνει εκτό. Και ήταν στο τηλέφωνο για να βάλει και κάποια πράγματα. ή να πει, να πει. και την άλλη άποψη, την οποία όμω οι συνάδελφοι δεν πολύ γούστεραν και το διέκοπταν με κάθε ευκαιρία. Ενώ την προηγούμενη άποψη, ότι δεν είναι φασίστα, την άφησαν να ξετυλιχθεί κανονικά. Δεν ξέρω ποιο ήταν ο συνάδελφο στο Κίεβο. Απλώ, και ούτε θέλω να κάνω πολεμική μαζί του, θέλω να πω το εξή. Το ότι είναι επιστήμονα ο Γιατσενιούκ, αυτό δεν σημαίνει τίποτα, γιατί ο Τεγνιμπόκ, ξέρετε τι είναι. Ένα λαμπρό γιατρό στο επάγγελμα. Yeah. Τεγνιμπόκ, ξέρετε τι σημαίνει ο αρχηγός του κόμματος, α, του ναζιστικού κόμματος που βρίσκεται στην βουλή με την οποία ο κύριος Γιετσενιούκ συνεδριάζει τις τελευταίες μέρες και βγάζουν από κοινού υπουργού, παραυπουργού και γενικούς γραμματείς υπουργείων και κυρίως των κατασφαλτικών υπουργείων όπω είναι το υπουργείο εσωτερικό, νι το υπουργείο Άμυνα και το υπουργείο δημόσια τάξης. Ο, ο, Ο, ο, σ' ακούμε με πολλή προσοχή αυτά που λες ε, και εγώ και η Βάλια Ο Νίκο Φραγκάκης είναι ένας ε, συνάδελφος ο οποίος ζει στο Κίεβο και μας είπε τα ουκρανικά ε, γεγονότα, ε, τα σχόλιά του και αποτυπώνει ακριβώς Από τι γίνεται στον με προσοχή κοινή την γεωγραφική μου αυτή την είναι Από τα οποία θα πρέπει να βγάλει συμπεράσματα Αυτό το πάρα πολύ ωραίο ότι είναι ο συνάδελφο και λέει την άποψή του και είναι η μία πλευρά. Α ακούσουμε τώρα και την άλλη πλευρά. Ο συνάδελφο που είναι στη μέση δεν έχει άποψη για το τι, όχι αναλυτικά, τι γίνεται στου δρόμου και τα στενάκια του Κιέβου. Γενικώ τι παίζει με την Ευρώπη, την Ουκρανία, τα φασιστικά μέτρα που έτσι κι αλλιώ είτε με χαιρετισμό είτε χωρί έχουν αποφασιστεί στην Βουλή που έχει δημιουργηθεί αυτό το ευκαιριακό εκεί σχήμα. Πάμε να ακούσουμε το δικό μα το λαό και εδώ είμαστε. Ναι, αποστολή. Ναι, εγώ. Ε, είμαι στη λεωφόρο Κιβυσού αυτή τη στιγμή, κοντά στα πρακτορία των φορτηγών. Δεν ξέρω αν ξέρει. Ξέρω. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί διαμαρτύρεται εσύ ο κόσμο. Μιλάμε, μπαίνει μέσα Πακιστάνοι, Αλβανοί, Έλληνε. Συγγνώμη, τα πρακτορία των φορτηγών ποια είναι, μήπω εννοεί το λεωφορείο. Όχι, όχι. Τα πρακτορία των φορτηγών που κάνουν τι μεταφορέ όλη την Ελλάδα. Πού είναι αυτό. πρόσεξε να δει. Σε ποια περιοχή είναι, στον Ταύρο πέρα. Κιβυσού 91. Α, καλά που με τον αριθμό να καταλάβω. Πρόσεξε να δει, <laughs> πρόσεξε να δει. Μιλάμε Πακιστάνοι, Αλβανοι και Έλληνε δεν προλα Πε Πετσέτε από τον Ιδρώτα και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί διαμαρτύνεται ο κόσμο. Τα Βεδινάδικα είναι γεμάτα. Περιμένουν να προλάβουν να βάλουν πετρέλαιο και τα υπόλοιπα. Mm. Πρώτον αυτό. Και δεύτερον, ήθελα να πω ότι τελικά είμαστε πολύ ασθενικό λαό Αποστολή. Οι μόνοι που διαμαρτύρονται είναι οι καθαρίστριε. Α πούμε τον εαυτό μα τον καθαρίσσι και α ρίξουμε ένα μεγάλο χτύσιμο στα μούτρα μα. Όχι θα... απλά οι καθαρίστριε, τι χτυπάμε κιόλα τι Όχι εμεί οι Τι Έτσι yeah. Yeah. Να σε καλά. Έλα, για... Έλα, αποστολή. Έλα. Θέλω να δω αυτούς τους μαζί μας και σπιτικούς μας τους καλλιτέχνες όλους... Τώρα τι μήνυμα θα βγάλουμε. θα χαιρετάνε να ζεστικά γιατί όλα αυτά θα τα, τα βάλουν στον κόμμα του τώρα που τους... χαιρετούσαν με, με το στήμα τη νίκη. Για ποιον μιλάσκαλε. Δεν βγάλανε, είμαστε όλοι Ουκρανοί, κυμπλαμπλαμπλαμπλα. Α, βλέπετε, ναι, ναι. Ουκραίνο, Μπαζάγιου, <στονίκη> Βαμύρου. Πού να ξέρανε τα ζώα. Βέβαια, αν είδε και ποιου διαλέξανε για να πάνε να κάνουμε στήριξη <στονίκη> στην Ουκρανία, δεν ξέρανε <στονίκη> καν το θέμα. <στονίκη> ναι, και δεν το ξέρανε το θέμα. Δεν ξέρανε καν το θέμα. Του είπανε στήριξη, στήριξη. Ναι, στήριξη, στήριξη, μαλαμπε. Σου λέει τώρα είναι η ευκαιρία μου να στηρίξω μια χώρα. μου Πό Πού το μισολόγημε δεν είχε κάνει στο κέντρο, γιατί πάρτη crise. Το Κόσο το χάσαμε. Ναι. Δεν προλάβουμε μαστάν μικρή. <laughs> στο Ιράκ τα ίδια, η Παλαιστίνι γάτα. Η Γιουγκο斯拉βία δεν ξέρουμε τι έγινε. Η Γιουγκο斯拉βία αυτό ο, ο καλάκι, ξιλαγράματα. Άστα, άστα. Α, ουκρανία, ουκρανία, ναι. Αυτό βρέθηκε. Ναι. φίλε. Ε, bravo. Ναι, η Οκρανία ήταν η αδερό. Εμάς επιμίσου έτσι δράβο. Ο Βαλιανάτος πρόλαβε να βγει στο Facebook και στο Twitter <laughs> να πει ότι μας τον Οκρανία δεν τόπε. Ο Βαλιανάτος δεν βρολάβε. Όχι. Δεν με την προσοχή και τη ζωή μας ενημέρωνε γιατί έπρεπε να μάθουμε να ξέρουμε. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. ναι. Η του, του τώρα, η μικρή εξενευνήτρια με το σακίδι... Δεν είναι του, του τώρα, είναι του του του του τώρα. Ναι, με το σακίδιο. Το θέμα έκανε... το λέμε σωστά, αλλιώ καθόλου. Συγγνώμη, έκανε. Παρακαλώ, κο... δεν. Ναι, έκανε κόμμα που το λένε ποτάμι. Το ποτάμι όμω ξεκινάει από κάποιε πηγέ. Οι πηγέ ποιε είναι, Η μία είναι πάνω Οδουκίση Πλακεντία Έθνο, η δεύτερη είναι Μεσογείον μέγα και η τρίτη είναι κάτω στο Βάλερο σκάι. σκάι. Λοιπόν, εχθέ στην τηλεόραση του Σκάι, είναι ωραίο το θέμα, δείχνει το Θεοδωράκι με το σακίδιο και συναντάει την κυρία Διαμαντοπούλου. Όλοι κατηγορήσαν αυτό το κόμμα εκτό από τον Τατσόπουλο και το μέγερο. Της πολιτικής, Άδωνης Γεωργιάδης. Το τι? κόμμα του Θοδωράκη εννοεί. Ο Τατσόπουλο μάλιστα κολοτρίβεται για να μπει μέσα εκεί. Μπράβο. Γιατί ξέμεινε Μόνο... χωρί τώρα, πού να πάει. Μόνο ότι ήταν θετική ο Τατσόπουλο και ενδεχομένω και ο Skype ήταν... με καλό μάτι θα το είδε. Γιατί σου λέει, Αν κάνει στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρει ποτέ. Σωστό, σωστό. Πρώην <χει> πασόκινοι άνθρωποι εκεί πέρα, τι να κάνει. Να στηρίξουμε. Στο τίτρα... Σκάι <χει> έχω μια απορία. Στεγνώσαν από το κάτουρα του κοντοπίδη ή ακόμα. Δεν ξέρω. Ή κολλάει το πλατό, θα πατάει η Σιέτα τα τακούνια, θα κολλάνε εκεί πέρα γιατί είναι και ένα πλατόλο. Άμα το κατουρήσει. Όλες εκπομπές. Εν τω μεταξύ, τι χειρότερο συμβαίνει στα πλατό του Σκάι, Το κατούριμα του Κοντοπίδη ή αυτά που ξερνάνε κάθε βράδυ οι παρουσιαστέ του Σκάι. Όλη μέρα, μάλλον, όχι μόνο το βράδυ. Είναι Για δει που θα <σταλείψη> πούμε κάτουρο Κοντοπίδη και πάλι κάτουρο. Απόστολε, Έλα. Ε, υπάρχει κάποιο site να δούμε το πρόγραμμά σου, το προεκλογικό είμαι από του Γαργαλιανούς, Γι' αυτό σα ρωτάω. Είστε από τους Ναι, ναι. Γράψε, balurdosforgargaliani.gr Υπάρχει και κάνα μέσο να φέρουμε τα δικαιώματά μας γιατί έχω ανέβει Αθήνα κάποια χρόνια, να τα κατεβάσουμε πάλι κάτω. Εννοείται, μπαλούρδος για δήμαρχος, τώρα. Εννοείται. Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος και για σήμερα Ακολουθεί Λαός, αμέσως μετά Γιάννης Παπαδόπουλος Στο μαγκαζίνο και το βράδυ τη τηλεοπτική ελληνοφρένε Στις 10 παρα 10 στον Αλφα Γεια σας Έλα φιλός, Έλα, φιλός. Λοιπόν άκου Ο Στεφανόπουλος έκανε κόμμα τον Μπούλο. Το ίδιο έκανε Κιντόρα και ο Αβραμόπουλος Ο Αρσένη, ο τρίτζη για πάει να κάνει κάτι, ο Φουκαρά. Ο μοναδικό που έκανε κόμμα την πολιτική άνοιξη. Ε, βγήκε μια τετραετία, δεύτερη τι έκανε μετά, εξαφανίστηκε. Και ξαφνικά εμφανίστηκε ευρωβουλευτή. Μετά έγινε υπουργό επί Καραμαλή. Και τελικά έγινε Πρωθυπουργός Τι γίνεται με αυτόν τον άνθρωπο. Ποιο έχει μαζί του, τι γίνεται. Άμα είσαι πετυχημένο, το αίμα σου. Είναι αυτό που λες τελικά, είναι η επιτυχία. Είναι να έτσι. Τόση Ή τι παπά ε... ποιο τον, τον έφτισε, ξέρω εγώ. Είναι το λάδι τη καλαμάτα και το ματήλη που λέει ο ίδιο Μάλλον. Έλα ρε Απόστολε Έλα Δύο ερωτήσεις Πρώτον έχω ένα μαγαζί με επιδιορθώσεις Τι επιδιορθώνεις Ρούχων Ρούχα Α μπορώ να σου φέρω κάτι να επιδιορθώσεις Όποτε θες Α γιατί έχω κάτι ρούχα που μου είναι στενά ναι. Και έχω παχύνει τώρα Κάτι να κάνουμε να βάλουμε λίγο ρέγουλο κάπου Όποτε γουστάρι, ο είμαστε mm. Μου ήρθε Τι κάνω Τι θέλει, ε, να επικοινωνώσει. Τι επειδή όσο να ένα παλούρθο. Το να του κάνει θα... πιο στενό στενόταν κλόμπ, α πούμε, να του κάνει πιο μαχητική την ασπίδα. Τι, Του έχουν σκηθεί τα παντελιά παντού. Πουταζείε τι μάχε. Α, θα καλοπεράνουν οι παλούρτι μου φαίνεται τι νύχτε. Πού ψωνίζετε, Γιατί του σκύσταν παντελόνια. Πού πηγαίνει, πεδίο του άρεσε, Ζάπιο, πού. Και τα πλαίσουμε τώρα σκεφτού πίσω έτσι. Ε, που θα ήταν, παιδί μου. Και να σου πω και ταλοπα Θήμει εκεί πέρα ότι τα στραβά μάτια έκανα η Ευρώπη και όλοι, α πούμε, και στο δεύτερο παγκόσμιο χίτει εμπειρία Όχι μόνο τώρα. Έχουν ξεχάσει το πιο κυριότερο να βάλουν διόδια. Δεν υπάρχει το πιο κυριότερο, α μιλάμε σωστά ελληνικά. Αν είναι να μιλάμε όλοι σαν το Σταύρο Θεωράκι, δεν έχει νόημα. Τα διόδια... Να κατέβουμε στην πολιτική από τώρα. Ξεχάσαμε δεν να... έχει πιο στα... περισσότερο. Περισσότερο. Ή πιο πολύ. Τα σκέλια στη γυναίκα το να βάλουν διόδια να ανοίγει με δίφραγκο. Ποιο νοιάζεται, μωρέ για τα σκέλια των γυναικών. Ποιο ασχολείται. Α... Έχουμε τόσε δουλειέ. Άσε μα. Να βρουν τη λύση μόνε του. Τόσοι μετανάστε έρχονται. Να πάνε τι απένα τη πέτρε να βρουν το μετανάστη να γλεντήσουν. Apostoli, kiedy my radzimy nisz? Kala. Να σου πω, ήθελα να σα προσκαλέσω μια μέρα να έρθετε στην Καρδίτσα, στο χωριό μου, για να δείτε εκεί πέρα του αγρότε, αυτού του ανθρώπου, του ταλέπωρου, οι οποίοι να βγάλετε εσεί τα δικά σα συμπεράσματα. Γιατί εγώ του έχω, είναι χωρί δόντια οι άνθρωποι και ψηφίζουν πασόκ. Πάσόκ, πασόκ, πασόκ. Αυτό ρε Αποστολή. Εσεί, εσά που δεν σα γνωρίζουν, να καθίσετε εκεί στα καφενεία για να δείτε αυτόν τον χαζόκοσμο που 30 χρόνια λέει: Μα θα κυβερνήσει το Κουκουέι. Ρε φίλε λέω, εάν ψηφίζατε το Κουκουέ που δεν θα κυβερνήσει, όπως το λες. Αν είχε 50-60 βουλευτές το Κουκουέ, θα μπορούσε να τα κάνει αυτά ο Γιωργάκης. Από εκεί να καταλάβεις τι στουρνάρια είναι. Γι' αυτό οι αγρότες φίλε μου, επειδή τους έχω ζήσει, όταν πάω και τους βλέπω, τους συχαίνομαι γιατί δεν ξέρουν τι θα πει βρουτσάκι για τα δόντια, δεν ξέρουν τίποτα και κόθουνται μέσα στον ήλιο και πίνουνε φραπέ. Θυμάστε την ιστορία που παίζει η νέα βρυανία αυγή με την κόντσα, την κόβα του Κουκουέ, ότι και καλά διαγράφηκε κόμμα θα διαγραφεί κόμμα επειδή στηρίζει τον Συριζό Δήμαρχο. Στην Κόνιτσα. Λοιπόν, λέει για την κόμματα. Για την κόμματα. Λοιπόν, σε παίρνουν τηλέφωνο από την Καριά. Από τον πω με το βράχο λοιπόν, εδώ λοιπόν εκεί ο Μάκα ο Θείο που λέγαμε να θυμάστε να χρόνια που στηρίζει και βάλω πασόκλου, ΣΥΡΙΖΑ Λάο, σα μάτια. Όλοι αυτοί οι όλοι μαζί που συνασπίστηκαν, προκειμένου να μην βγαμουν στη σύγχρονα. Πώ θα θυμάμαι τι έγινε στην Ικαρία και ο καμία του σύριξε. Υπάρχει λοιπόν η απόφαση τη κεντρική πολιτική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ που ήρθε και από Αφήνει και κανοντίζει το Λάμπραν τα πατώντα. Και λέει λοιπόν ότι δεν στηρίζει με σταυρά διευρήστε. Μοριακέ δυνά και βγαίνει κόβα, μια τοπική κόβα του Ικαρίας, και ότι εμείς στα δυρνάδη. Λοιπόν, εδώ πείτε, τώρα, θα έχουμε της Τι, Εδώ έχουμε με του Ευδήλου, ότι αυτό που λέει ο κεντρικός, εδώ το και Αυγή. Δεν που με την ας... Είναι <χωρεί> Εγώ δεν είμαι σαν του άλλου. Δεν είσαι δύο χρόνια. Δεν είσαι τελεία. Ήταν πάρα πολύ δύσκολε <σομίου> <που σομίου> δύο χρόνια. Αυτή η κυβέρνηση <σομίου> τα 2 χρόνια, δύο χρόνια. έχει κάνει περισσότερα όσα Αυτή η κυβέρνηση από τα δύο χρόνια έχει κάνει περισσότερα όσα Πες. Μέχρι εκεί μπορούσαμε να Έτσι? κάνουμε Έχουμε κάνει περισσότερα Από τα προηγούμενα 200 Ά, Είχα, Όπου πάμε στο κάνει. εξωτερικό Πολύ Όποιος μη βλέπει μη το, μη το Σαμαρά κάνει το σταυρό που βλέπει βρέθηκε αυτός ο άμπλης φτιάξει Ελλάδα Και εδώ τη μέρα βρίζει η κρινιάζεται Όποιος βλέπει το Σαμαρά κάνει το Lepiej jak Do mi